Ότι με πρώην Πρωθυπουργέ κύριε Καναμαλή. κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σα καλέσω στο βήμα. Προοπτική ηρεμία και ομαλότητα με αποκλεισμού. Και εστέρηση της ελπίδας από τους πολλούς για ένα καλύτερο αύριο είναι όνειρο θερινής νυχτός. Μας εξέφρασε όλους. Όλους. Ο όλους. αγωνιστής, σύντροφο, πρώην πρωθυπουργός. εθνικό κεφάλαιο και εθνικό κεφάλαιο. Ναι, ναι όλα, αυτά. όλα αυτά. να λέμε το βασικό μας. Ναι, ναι, Καυτό μίλησε. Μας εκφράζει. Μίλησε, Μα Μας χθες. εκφράζουν τα κεφάλαια. Ναι. Μίλησε για το κεφάλαιο του, μεταξύ. Γι' αυτό βάλαμε και το παντιέρα ρόσου. Το αβάντι πόπολο. Ναι, ναι. Διότι... Αλλά ρισκόσα. Ναι, αυτό. Όχι, αλλά ρισκώσα. Δεν είναι. είναι μόνο. Ναι, <laughs> ό, δεν <laughs> είναι και το αβάντι αλλά... πόπολο. Αλλά ναι, και το, αυτό το αλά πάντα. Αυτό το αλά ρεθιμ. Μίλησε ο Καραμαλή και όπω άκουσε, είπε εδώ για του πολλού, εξέφρασε του πολλού. Γιατί κανεί δεν μιλάει για του πολλού, όλοι μιλάνε για του λίγου. Την ολιγαρχία θα είναι που λέμε να μην ξέρουμε. Εντάξει. Σιδεροατσαλωμένο στι φλόγε του αγώνα. Ράχο. Τι έγινε ο Καραμαλή αυτό. Ο καραμαλή. Γιατί παίζει έξι μένε το PlayStation, Όχι, Γιατί είναι στις φλόγες του αγώνα. Και εξέφρασε τα λαϊκά στρώματα. Μίλησε για τη λαϊκή οικογένεια, μίλησε για το αύριο, για το επέκεινα του αγώνα. Σαν να μην έχει κανένα Αυτό είναι το θέμα. Όχι εννοώ, λέω, σαν παρατηρητή, <συσχε> ο, εκρα... ο εκραφήνας ας πούμε που σαν λέμε. Σαν να μην είναι αστός πολιτικός, οικογένειας, αστικής, <συσχε> Που προκαλεί όλα αυτά. Που προκαλεί προκαλ Και όσο ήταν και πρωθυπουργό και τε, όσο έχει ψηφίσει τα μνημόνια έχει καταβαραθρώσει τα λαϊκά στρώματα. Χτε όμω. Και που έστρωσε και το δρόμο για τα μνημόνια. Και έστρωσε και το δρόμο και. Ναι, κανονικά. Χτε όμω εξέφρασε τα λαϊκά στρώματα, ακούσαμε τι είπε και μίλησε. Ε, πού ήταν, για τον πλούτο που συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων. Oh. Η νέα απολυταρχία αναδύεται από μια αδυσόπιτη συγκέντρωση πλούτου που έχει δημιουργήσει μια νέα πάμπλουτη ελίτ. Η οικονομική κληρονομιά της τελευταίας δεκαετίας είναι η υπερβολική εταιρική ενοποίηση, μια μαζική μεταφορά πλούτου στο ανώτερο 1% από τη μεσαία τάξη. ότι η κατανομή του πλούτου περιερίζεται διαρκώς σε λιγότερα χέρια και εξωθούνται στο περιθώριο όλο ένα και περισσότερες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν στα αστικά, μικροαστικά στρώματα. Είχε το Σφυροδρέπανο πίσω στο φόντο. Είχε το Σφυροδρέπανο. Τι, πήγε μες την πέμπτη διεθνή. Ναι. Στην Πέμπτη ακριβώ. Βάλαμε το Αβάντι Πόβολο στην εκδοχή με το κομμουνισμό, όχι σοσιαλισμό. Ναι, όχι, ξέρετε. Γιατί δεν τέργεται το σοσιαλισμό, τα ξενέρωτα αυτά είναι του Τσίπρα. Ήξερα. Εδώ ο Καραμαλή είναι κομμουνιστή ηγέτη. Ότι καραμαλική είναι συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, το παράθεσε. Αυτό πήγε ένα. Δηλαδή ο Τσίπρα αυτά. Δεν τα λέει ο Τσίπρα. Πού να τα πει αυτά. Καλά, δεν μπορεί, δεν έχει το το αίρισμα δεν έχει. θέλει να πάρει ψήφου από το κέντρο και μιλάει για σοσιαλδημοκρατία. Και βγαίνει ο και λέει του στι όρ Μήπω δηλαδή... ορίμασαν οι συνθήκε, δεν ξέρω. Τώρα μετά από το χτεσινό και εγώ το σκέφτομαι. Τι βλέπει τώρα εσύ στην κατάστασή μα. Δηλαδή, όταν. Είναι ο λέει για αυτά. Ε, το βουνό. Έχει... έχει αφήσει μούρση. Ο καραμαλή, τίποτα δεν τυχαίο, είναι έτοιμο για το βουνό. Ναι, ναι, όχι. Σιγά-σιγά. Δηλαδή, και το βλέπω. Είναι κεντάρτικο. Τώρα είναι αυτό που είναι το δεκαήμερο. Ο είχε, είχε. είχε από μέσα φοράει τις σφαίρες, Α, τι σφαίρε, τα βρωτά. Χιαστεί. Ο καραμάλη, ναι. Κανονικά. Ο καπετάν. Βάλε ό,τι θέλω <laughs> Εκεί δίπλα α, θα το μας βοηθήσει Γιατί μίλησε και για την πατρίδα Υπογράμμιζα ακόμα ο Ντεγκόλ Όλη μου τη ζωή Είχα μια συγκεκριμένη ιδέα για την Γαλλία Ε λοιπόν και εμείς στρατηγέ μου Κατ' αναλογία μια συγκεκριμένη ιδέα Για την Ελλάδα έχουμε Αρνή σούφλας, γουρνόπλο σούφλα, Κοντοσούφλικο κοκορέτσι Αρνή γιούρμπαση Αρνή παϊδάκια ζυσκάρα Αυτή την ιδέα έχουμε για την Ελλάδα. Εντάξει, κάπως να το φέρει και να καταλάβουμε ότι είναι και ο Καραμαλής. Με αυτά που έλεγε τόση ώρα δεν ξέραμε ποιος είναι. Τώρα λίγο ήταν το... Καπετάν Arnese Yulbasis. Ο καπετάν... Ναι, όχι, άστο δεν πειράζει. I... Άστε, μα είναι γλώσσα αυτή. Ε, καπετάν αρνή Yulbasis. Θα μπορούσε να λεγόταν έτσι. Επειδή μιλάμε για Αντάρθικο και μπορούσε, Καραμαλή. Ναι, ναι. Α, ωραίο. Είναι... Άμα ήταν καινδιάνος το Αρνηγιούλμπαση <χι> Ναι εντάξει τώρα είναι ο καπετάνιος Καπετάνε <χι> <χι> <χι> όλο μαζί oh, Και τώρα <χι> τι θα λέει ο κουτσούμπας που το αφαίρεσε Το λόγο είναι και τα αυτό. Καταργείται το κουκουέ Δεν, υπα... <χι> Δεν υπάρχει θέση κουτσούμπα Δεν υπάρχει τίποτα αφού ήρθε ο δεξιός Πρωθυπουργός της οικογενείας της γνωστής Να λέγεται τη συγκέντρωση πλούτου Από ολιγάρχε, τι να πει, δε, ε, καταργήθηκε. Έχει χαθεί η λογική. Μέσα στα τα που συμβαίνουν στο πλανήτη είναι, είναι, είναι. είναι και το χθεσινό. Ποιο μίλησε για τι πράγμα, Πού να του πει ότι ο καπιταλισμό που ξερογλήφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό και μόνο έχει. Συσσόρευση πλούτου στου λίγου και, και στι εταιρείε τα παίρνει. Από όλου του υπόλοιπου, ακόμη και από τη μεσαία τάξη. Και σου λένε, άμα το πει, Όχι, δεν ισχύει αυτό γιατί θεωρητικά είναι ελεύθερο ο καθένα με το επιχειρήν. Η πραγματικότητα τι λέει, η ζωή τι λέει και η εξέλιξη τα τελευταία 10-15 χρόνια τι ακριβώ λένε. Αυτό που είπε ο Καραμαλή χθε. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν Υπάρχει ήταν μια βρούμενη θέση. Να βρούμε και λόγο. Ετεροπροσδιοριστούμε μετά από αυτό. Ναι. Τι, βλέπω τώρα, μια και λέμε όλα αυτά. Βλέπω το, στο Μέγκα τώρα, Σούπερ, mm. τον Φασίστα Μπαλτάκο mm. ε, πρότεινε ο Μελισανίδη για, για την ΕΠΟ, για, για πρόεδρο της ΕΠΟ. Ναι, νέο Έτσι, Έτσι έγραφε το Σούπερ το Φασίστα Μπαλτάκο και γράφει ακόμα. Ο Χρυσή τον πρώτη του Μελισανίδης. Μο... Πώς εμπλέκονται τώρα μπαλτάκος Μελισανίδης Σαμαράς δεν μπορώ να δεν... καταλάβω. <laughs> με τον Παναθηναϊκό υπήρχε κάτι το πάντα. Ποιο Θυμάσαι... Παναθηναϊκό ρε. Θυμάσαι κάτι που έβριζε ο Σαμαράς τότε εκεί με ένα δικαστή και τα λοιπά. Κάτι ένα μπέρδεμα, ένα μπέρδεμα. Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι και καλά Α, έκεινε αλλά... αυτή. Α, αυτή. Ναι. Ναι. Σαμα... Ε, πιάστηκα από τον Σαμαράς. Α, δηλαδή πρόβλημα που θα πας στο Π Backstage του Σαμαρά α, τότε. Α, δεν, αυτά δεν που είχε μάρει, πει backstage. το κεφάλι μου τότε. Μπει το κεφάλι μου. Κάτι είχε πει πριν και κάτι άλλο. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Τα, τα, που τα μπλέκουν όλα μαζί. Δηλαδή μπλέξαν τώρα Σαμαρά, Μπαλτάκου, Χρυσή Αυγή και Μελισανίδη. Ε, εντάξει. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον το Καραμαλή. Ξεκινήσαμε με τον Καραμαλή. Τον αγωνιστή σύντροφο, σύντροφο Κώστα Καραμαλή τη γνωστή οικογένεια. Φαντάζομαι το ο άλλος αφήνει, και άλλο Καραμαλής Έχει άλλο Καραμαλή, δεν μα αφήνει. Ο άλλο Καραμαλή να το πάει πιο αριστερά αυτό πήγε ο Κώστα Καραμαλή. Ναι εντάξει. Όταν Καραμαλή... γεννήσει αυτή η βιβλιοθήκη που εγγενίασε το Έλληνα. Στα αριστερά να βάλει το Βελουχιώτη. <laughs> στα αριστερά. Τα βιβλία. Στα δεξιά. Τον αρχηγό ναι. των Ατάκτων. να, έχει, να ξέρει. Α, αυτά είναι αριστερά. Ο βιβλία. Καραμαλής είναι μετά την Πρωθυπουργία. Που... Αυτό το πάει κυριολεκτικά. Ναι. Μετά που έχασε την Πρωθυπουργία, νομίζω η τρίτη φορά που μιλάει. Η μία ήταν στο δημοψήφισμα. Δημοσίω Φαντάζομαι Για μιλάω. Η μία Ε, άλλη μια φορά για κάτι τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ήταν τραγούδι αυτό, δηλαδή. Δεν τραγου... ε, νομίζω τράγαγε τραγούδι. το, το έτοιμο όταν λέω ρουβά το έτοιμο. Όχι, γενικώ, όλο αυτό που ξέρω από το ρουβά. Όχι. Δηλαδή, το λέει τραγούδι κάποιοι. Mm. Ναι, μιλάει. Μιλάει. Ναι. μιλάει. Και τρίτη φορά, νομίζω η τέταρτη χθε που μίλησε ο Καραμάλ. Έχει φύγει από την Πρωθυπουργία από το 9, δηλαδή τώρα πόσοι είμαστε, 11 χρόνια, 12. 23. Έχουμε τώρα 22-13 χρόνια και έχει μιλήσει τρει φορέ. Και, υπάρχει... και ο Σιμίτη αναλογικά εκεί. Είναι. Ο Σιμίτη έχει ψηλομιλήσει, πάει σε εκδηλώσει, μιλάει περισσότερο. Ναι, πιο πολλά χρόνια Ένα πρώην και μάλιστα ένα πρώην πρωθυπουργό που τον βαραίνει και μια τεράστια κατηγορία ότι επί των ημερών του βούλιαξε ο τόπο. Βούλιαξε κανονικά. Όχι, δεν είχε μείνει αβούλιαγαν. Δεν ε, έχει μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Το ή αλλάζουμε βουλιάζουμε. Είχαμε ήδη βουλιάξει. Ναι, ναι. Το είχε πει ο Γιώργο θα πει και δεν έχει μιλήσει ποτέ από τότε για αυτά τα θέματα που θα όφιλε στο λαό που το ψήφισε στο λαό συνολικά, είναι πρώην έχει χρέος, επιλέγει να κάνει στοχευμένε παρεμβάσεις με τέτοιου τύπου παπάντζες για τον πλούτο που σε ωρεύεται. Ποιος έχει όρεξη γιατί ένας που έχει φαλυρίσει τη χώρα την έχει φτάσει Πέντε στο να Οργασμούς ναδύρι. είχαν δεξί χτες, πήγαν όλοι Ναι, Θέλω όχι, να ενώ κατά τον κόσμο, ποιο έχει όρεξη να ακούσει τον καραμαλί. Όχι, το, το σύγχρονο. εκδήλωση για τι γυναίκε δεν ήταν, τι ήταν. Εγώ, εγώ, εγώ έχω, δεν έχει όρεξη να μιλήσει. Είχε μίληση σε μια εκδήλωση, μου βρήκε την αφορμή. Πάει και από το και από εκεί. πάει θέλει, βρήκε. Αν θέλει, πει στη, στη, στη, στη, στη Βουλή, πόσο καιρό έχει να πατήσει. Πηγαίνει στη Βουλή, αλλά δεν μιλάει. Τι θέσει τώρα, στη Βουλή πάνε νόμιζα. Επειδή έχει μικρόφωνο, θα βόλευε. Όχι. Ενώ δεν ανάγκη να τα ψάχνει. Κάθετε στα ορεινά. Α. Έτσι, έτσι γίνεται κάποιο. Καλά, έτσι πάει τώρα με το και το βουνό. Στα αριστερά θα κάτσει τα παιδιά. Έτσι όμω κάποιο κατακτά σε αυτόν τον τόπο το ρόλο του σοβαρού, όταν δεν μιλάει. Να πω γιατί όταν θα καταλάβει ο καθένα τι σούργιο λέει ο, ο, ο... οποιοδήποτε. Λοιπόν, ε, στην ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στην ΚΟ, όχι, με ωμέγα Με γράφεται Στον νησί λοιπόν εκεί, κάνει μια περιοδία Τη ΚΟ, οκ. Η Και, και... Απλά μα ήταν σύμπλεγμα νησιών θα ήταν κουσκους Πολύ καλό Το καταλάβομαι <laughs> Τα περίφημα νησιά τα κουσκούς, τα κουσκούς ναι, ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Κικίλιας Ως υπουργός τουρισμού Καλοκαιρία Τα θα... Μπόρα Μπόρα γιατί υπάρχουν <laughs> <ναι. laughs> Γιατί είναι εδώ ο <το> Μπόρο <laughs> ε, ε, Ο Μπόρο όχι ο Μπόρος είναι από... <laughs> Αντί από την Πελοπόννησο Πάμε στο Μπόρο Το Να Τέλειο Το, το, το, το, το, και... τον το στον Μπόρο έτσι <laughs> λέμε θα πάω στο Μπόρο Ναι να έχεις δίκιο Ναι Ο Μπόρο υπάρχει, τα Μπόρα δεν ξέρω που υπάρχουν. Τα Μπόρα. Mm. Με τα Μπόρα ξέρω. τα Μπόρα σκέτομαι. Λοιπόν, τέλος <laughs> Άμα διχοτομηθούν ενδεχομένω, γιατί αν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Mm, αν ισχύει Το φέρνει στο Τζίπρα που είναι στη Λέσβο Μητελήνη σήμερα. Ε, βέβαια. Ο δεν Κατέ, Κατέβει και πάτησε το πόδι. Πού είμαι, όπα Είμαι Λέσβο ή Μη Να ξέρω, αφού πατώ. Ο Τσίπρα είναι πάνω εκεί, ο Κυριάκο είναι κάτω στην ΚΟ. Στην ΚΟ λοιπόν είναι και ο Κικίλια. Ο οποίο παίρνει τον λόγο, πίσω του κάθεται ο Κυριάκο Μη Δεν αντιλαμβάνεται αυτό με τον Κικίλια κάθε φορά δηλαδή. Απόσταση δύο μέτρων τώρα. Ναι, ναι, ναι. 2 μέτρων Και γίνεται το εξή. Πρέπει να μιλήσω με στοιχεία και νούμερα, γιατί όντω είναι εντυπωσιακά. Εμεί ταμείο θα κάνουμε το, στο τέλο του 2022. Ο Πρωθυπουργό έχει ζητήσει εγκράτεια και σοβαρότητα. Αλλά επειδή ο ίδιο και δεν έχω ξαναδεί πρέπει να το ομολογήσω. Ε, η ηγέντη να δουλεύει τόσο σκληρά, θα τα σε όλο τον κόσμο. <ΣΣ1> η προσπάθεια που έγινε στην πανδημία κεφαλοποίηθηκε από τον ίδιο <ΣΣ1> και δεν έχω ξαναδεί να το ομολογήσω ηγέντη να δουλεύει τόσο σκληρά. Είσαι... Και είναι και αχρίαστο, είναι ήδη υπουργό, δεν θα τον κάνει κάτι άλλο. Ό,τι τον έκανε, τον έκανε. Το ανώτερο που έκανε ο κ. στη ζωή του, πέρα από το εξωφυλαρούχα πάγκος ναι. ΑΕΚ, ε, ήταν υπουργό υγεία. Okay, θα αυτό. Α, το, ναι, το ξέχασα. Παράσα. Αυτό Παράσα. ήταν μέχρι να πάμε δεν ήταν, Ποια ανάγκη οθεί τον Κικίλια. Τουρισμού τώρα. Ναι, να πάει σκανεότη, μετά να πάει σε την Εκεί Ποια... Τι άλλο θα γίνει? Πια να κάποιον πολιτικό, δημοσίω να γλύψει με τόσο ηλίθιο τρόπο και χαζό τρόπο ε, τον ηγέτη. Και χρειαστο. Ναι, γιατί να το κάνει και πώ ο ηγέτης δέχεται αυτό το πράγμα που να είναι μπροστά κάποιο και το δέχεται. Και να τον έχει υπουργό. Και να τον έχει Σε υπουργό. κρίσιμο υπουργείο αυτή την περίοδο. Και να αυτοκοροϊδεύονται ότι είναι ο ένας που δούλεψε τόσο πολύ ναι. και τα ακούει. Και... Ο κάματος. Και μετά είχε και άλλο, δεν ήταν μόνο αυτό και κι άλλο. Και τρία, θέλω να σας πω ότι δεν έχει υπάρξει χώρα στον κόσμο που να έχει, μην έχει ταξιδέψει ο πρωθυπουργός, που να μην έχει αναφέρει αυτή τη γωνιά της Ελλάδας, τι ομορφιέ της, τη φιλοξενία της, τους ανθρώπους της. Απόδειξη ότι είχες το βράδυ αργά αγίεσαι το εξωτερικό και πάλι τον βλέπω εδώ στον Ιόντιο Ανατολικό Αιγαίο είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι απόδειξη ότι χθε στην Γερμανία και σήμερα <χω> στην ΚΟ. Απόδειξη είναι τα ταξίδια. Γιατί, γιατί αν πιάσουμε τα ταξίδια του Μιτσουτάκη του Happy Traveler, mm -hmm. δεν θα τελειώσουν ποτέ. Και ο Τσίπρας τον λέει έτσι. Οπα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Δεν κατάλαβα γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. γραμμή. Ότι το Τσίπρα περιμέναμε, δεν το λέμε δύο χρόνια, τρία. <laughs> δεν ξέρω, δεν ξέρω mm -hmm. αλλά σε βλέπω λίγο. τελευταία. <laughs> Είχε ε, και σιγώ... εδώ πριν στα παιδιά. Η τι έχει, γιατί τι κακό είναι. δεν, δεν, ο, δεν το Ήταν Τίποτε. Πάμε παρακάτω, έχω πάρει και συνέντευξη. Το θυμάμαι. Στην Ελληνική Προεδρία, ω Τι ω Λιάννη, όταν ήταν υπουργό. Σαν υπουργό δημοσία τάξη, τι δαπτό. Εσωτερικό, νομίζω. Στο εσωτερικό, στη Βασιλή Σοφία, δεν είχατε πάει. Ναι, πολύ ωραία γραφειά. Ναι, ναι, αυτό ο, το είχε κάνει ο Πάκης, λέει τότε, ήταν oh. ξύλινο. Όλο, όλο και όπου και αν πήγαινε, εσύ, <laughs> ήταν ένα δάσο. <laughs> Με είσαι. Δέντρα. Τα κλαδιά λοιπόν. Ξύλα, ξύλα, ξύλα, δεν περιμέναμε τι φορτιέ. Ήθελο ο Γραφείο πρώτη Δημοκρατία. Δεν και αυτό τον καραμαλί. Ναι, ναι, και αυτό. Χθε πήγε να ακούσει. Και αυτό δημοσία παλιότερα. Και αυτό εσωτερικών χρόνια. Το 2008, στα κρίσιμα με... μεγάλη επιτυχίε. Λοιπόν, η βενζίνη η... ανεβαίνει κάθε μέρα. Βλέπω ρεπορτάζ στα Λιτάξε, κανάλια. Ναι, είναι, είναι. ανεβαίνει το σύνολο. <σχει> Αν το κάνει split. Όπω ο Άδωνη που είναι χωρί φόρο. Αυτό ακριβώ. Το είπα στο πρώτο πρόγραμμα, το επανέλαβε πάλι. Καλύτερα γιατί ήταν τηλεφωνική εκείνη να το ακούσουμε καθαρά. Που κάνουν τι νίκρε και λένε τόσο στην Κύπρο, τόσο στη Σλοβενία, τόσο στην Κροατία, τόσο στην Ελλάδα. Αυτό είναι λάθο. Αν κάνετε τη νίκρε στην τιμή η Ελλάδα είναι στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Δεν έχει καμία διαφορά από του άλλου. Αν προσθέσετε τους φόρου, η Ελλάδα έχει πολύ ψηλού φόρου. κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνει η βενζίνη και το ντίζελ στην Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με κερδοσκοπία αυτό. Έχει να κάνει με του φόρου. Εδώ το πάει και ένα βήμα παραπέρα. Δεν υπάρχει κερδοσκοπία. Είναι οι φόροι που ναι. Καλά που πόσο και δεν είπε, δεν έχει να κάνει με κερδοσκοπία, έχει να κάνει με μια πρόσθεση. Αφού... Δηλαδή αν δεν βάλει τα μαθηματικά στη μέση, είναι φθηνή η βενζίνη, τα μαθηματικά Αυτό. χαλάνε τη δουλειά. Αφού λοιπόν δεν έχει κερδοσκοπία, γιατί έκανε έφοδο την προηγούμενη εβδομάδα, όπως έλεγες, στη Motor Oil και στα LP. Μήπω. Ah, να δει. γιατί είπε αν υπάρχει κερδοσκοπία θα γίνει χάμος Και τώρα λέει δεν υπάρχει κερδοσκοπία Όχι βέβαια ούτε ε, θα, ε, θα, βάλει. Α, θα Η Motorola θα, θα βάλει στον Άδωνη πρόστιμο Δεν βάλει ο άδωνι στη Motorola. Ποιος υπουργός θα βάλει σε πέντε μεγάλες είναι Αν το φιλικό καφεδάκι το λέει έφοδο Ε, Γιατί δίκαι. αυτό ήταν, να, να κάνει τι ε, έτσι, να, Για να το πει στις κάμερες μετά να, Αυτή εδώ είναι εντόπια η βενζίνη που έχετε να δοκιμάσω λίγο Έχω έναν Σιριζέος Θα πάρω Ηλιοπολή. σπίτι βάλε μου, βάλε μου ένα κιλό Ο Μιχάλης ο Σιριζέος από την Ηλιούπολη Λέει την καλημέρα μου στο σύντροφο Αποστόλη Πάρτα Τι είναι αυτό Σιριζέος Βέβαια Μιχάλης α, πα, πα, πα, Χρόνια Σιριζέος Εντάξει <Δάξε> και να σου πω, δεν κατάλαβα. Αν ο Τσίπρα φέρει την αλλαγή, να μην του δούμε κι αυτού. Υπε Τσίπρα. Να μην του δοκιμάσουμε τα παιδιά. Νέο αδό... πρόεδρο είναι. Νεοκλεγή. Νεοκλεγή. <χει> <σφίλαι> απ' τη βάση. Και να πάρουν τη θέση Κάτω, όχι στη αυτή. βάλανο. Να του δούμε κι αυτού, ρε παιδί μου. Πώ να κυβερνήσουμε. Ένα, τα δούμε τα παιδιά. μα έχουν μια πολιτική καινούργια που συμφέρουσα για μας Εγώ θα ψηφίσω ό,τι με συμφέρει. Μπράβο. Λοιπόν, ό,τι συμφέρει την τσέπη μου, την οικογένειά μου, μου. Σε συμφέρει ο Τσίπρα. <laughs> Αν το πάμε έτσι με το συμφέρον. Είπα θα ψηφίσω Τσίπρα. Όχι, ήθελα να Ωραία λοιπόν. Το Τσίπρα πώ τον βλέπει, φατσικά. Κα, ε, α, φατσικά. Ποποκα, αυτό που <laughs> α, Ωραία, αυτό. αυτό, αυτό, αυτό ένα, ένα. Έτσι και τρέμει, Το ίδιο κυτρέμε. Κυτρέμε. Α, ξέρω λίγο. Λέτε, έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπω έχουμε και ένα νέο Τσίπρα. Γιατί εγώ βλέπω ένα λίγο διαφορετικό Τσίπρα σήμερα. Όχι, εντάξει, δεν yeah. ξέρω. Αν το βλέπετε εσείς, με κολλακεύετε. <laughs> Αλλά... Κάνε σοκολετάκι, θέλετε. Εμεί το διπλασμό, τι είναι αυτά. Έλα τώρα, αυτόν είδε και δεν τη άρεσε τη στρέβλωση. Ξάναψε. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, περιορέξω. Ξαναμένουν, περίμεντο τέτοιο να. Έδωσε συνένεση. Τον εγωιτεύει ο ηγέτη. Τι θες τώρα, έχει πάρει και 99%. Από πού, από τι εκλογέ που γίνανε πρόσφατα. Δεν τον ψήφισε έναν Ο ίδιος το ψήφισε. Ο ίδιο τον ψήφισε. Ποιο ψήφισαν οι άλλοι. Όμω μην το βλέπεις έτσι ξερολουκουμό και φρέσκος που ε, είναι ο Τσίπρας το δω, και το βλέπει και λες, είναι έτοιμος να αρπάξει το τιμόνι της και να πάει τη χώρα Θα το ξοκοκαλίσει η Τρέμη δεν Έχει αυτή. θέματα Την τρέμι, είναι Όχι ο Τσίπρας Έχει θέματα, Έχει θέματα. Δεν του το βράδυ, βράδυ Δεν κοιμάται Τι φαίνεται Αυτό ναι. <laughs> Δεν κοιμάται τα βράδια Εσείς, αν υποθέσουμε ότι σχηματίζεται κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, πώς θα τα διαχειριστείτε όλα αυτά. Μήπως μας πείτε, αλλά Αντρέα, καμένη γη. Δεν έχω αμφιβολία για το τι θα παραλάβουμε. Γιατί παραλάβαμε όχι απλά καμένη γη το 2015, διαλυμένη γη. Άδεια τα ταμεία ψάχναμε να βρούμε τρόπο να πληρώσουμε συντάξει. Θα σας πω ότι αυτό, γιατί ξεκινήσατε τη συνέντευξη λέγοντά μου αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει... πάει καλά, δεν πάει καλά, δεν έχω καμία, μα καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα νικήσει. Mm -hmm. Αυτό που με απασχολεί, αυτό που με κάνει τα βράδια να μην κοιμάμε είναι γι' αυτό που θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα και γιατρέμε. Δεν κοιμάται. Κάθε βράδυ, κάθε Ένια, βράδυ. survivor και βλέπει. Τελειώνει το master's. Βάζει survivor, βλέπει τα αγωνίσματα. Τώρα που είναι στο τελικό, τι θα γίνει αν τελειώσει τελείω το master's. Ναι, δεν θα κοιμάται όμω. Δεν τον ακούς γιατί θα παραλάβει σίγουρα. Είχε πει και για τι εκλογέ προηγούμενε: Ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσω. Αν όμω, ούτε μία στο εκατομμύριο να κοιμηθώ. Όχι. Δεν θυμάστε χάσει. τη δήλωση στην περίφημη. Στις ευρωεκλογέ όμως το είχε πει αυτό. Ναι, ναι. και στι άλλε. αυτή μία στο εκατομμύριο. Ε, Ω, και εδώ στο συνέδριο. Ούτε ένα εκατό να με ψηφίσει. Και να υπήρξε. 99 το Μπράβο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ, Μην Για να λίγο στη θέση του επόμενου Δεν αγωνία. Από τώρα έχει αρχίσει εσύ Ναι, αυτό είναι η Είναι σίγουρο Καλά, άμα να... το είπε, δεν ναι, το θέμα. Υπάρχουν τόσε διαφημίσει με χάπια ύπνο Δεν μπορεί να πάρει ένα από αυτά. <laughs> Υπάρχει, διαφημίζει ο ηθοποιό, τέτοιο ο Γιάννοπλου. Ο, ο, ο ο, ο ο, ο Τόσα χάπια. Παίρνει mm. εκεί, σου βρίσκει και η γυναίκα εκεί η τα δίπλα. Γιατί πάντα είναι μια γυναίκα αυτά μαζί. <laughs> λοιπόν, παίρνει, κοιμάσαι, βλέπει το τριπάκι σου. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα χάπια. Μπορεί, δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα πάντως Θέλω να πω, προβατάκια κάναμε οι Κάπω. Λέω, ε, δηλαδή βάζω και εγώ στο τραπέζι ιδέε αμένα να κοιμηθεί. Εσύ, εσύ, Ξέρω τι έχει, τις ενό mm. ενός λαού. Έχεις εσύ, τις πάντες δεν τις σιχάζεις. Εσύ ως αλτροιστής που είσαι, μπαίνεις στο προσωπικό θέμα του άλλου. Αν παρακολουθεί. Εγώ, εγώ ναι, μπαίνεις ε, ότι εμά, είναι άνθρωπος, ένα, μπράβο. Ναι, εγώ το βλέπω αλλιώς ότι πόσο έχει συναισθανθεί Το βάρος, φαίνεται αυτό κοιτώντας τον, το ε, βάρος καλά. της αγωνίας του, ενός λαού στην πλάτη ε, του. Πέντε χρόνια αυτή η συνέστηση. Κάθε ήταν. μέρα αυτό αυτό εδώ. Τον έβλεπες, ε, είδες εντάξει. πως άραζες τις πολυθρόνες τότε εκεί. Επειδή δεν άντεχε άλλο. Δεν κοιμότανε. Είχε τώρα, απλώς τα, παπά, τα τέτοια του, πως το λέτε, <laughs> τα, <laughs> στον Ομπάμ. Τα πόδια του. <laughs> τα, ναι, τα παπόδια του που λέμε. <laughs> <laughs> <laughs> Τ, τα, το, ποιος άλλος ήτανε, στον Ερνωγάνο, όποιος ήταν εκεί πέρα. Τα έβγαλε λίγο να κάνει τις Και όμως τώρα θα, πει, τώρα θα πει ο Τσίπρας αυτό που είπες εσύ πριν Πιο πολλά, είπα πολλά Όχι αυτό που είπες εσύ πριν Αυτό που με κάνει τα βράδια να μην κοιμάμαι Είναι γι' αυτό που θα παραλάβουμε την επόμενη μέρα mm -hmm. Γιατί φοβάμαι Τα έχω ζήσει Εντάξει, Εγώ δεν ήμουν στο Ρώσα, μαξί μου εγώ, εγώ δεν ήμουν στο μαξί μου Δεν πρόσιμο. ήμουν a happy traveler Καθόμουν μέχρι τι 3 και 4 το πρωί Για να βρω λύσει σε ασφικτικές συνθήκες Να, το, το happy ah, traveler. Έπεσε ήδη, γραμμή. Ήδη, ήδη, η ελέχεια έπρεπε να το πρωί τη γραμμή. Mm. Ο οπότε... Βασίλης, την άφησε. στο Έτει να το, με ένα σημείωμα και ένα φιλί με κραγιόν. Να μην ξεχάσει να πεις ότι είναι happy traveler. Ναι, ναι, ναι. ναι. Φιλί με κραγιόν. Mm. Ναι, ναι, φορούσε έντονο κραγιόν. Ναι. Ε, είναι επειδή είναι το καλοκαίρι, βάζουν τα πιο έντονα, τα πιο κόκκινα. Δεν είναι μια τάση γενικότερα. Και μετά θα αλλά τώρα Και θα πάει όσο στο Το κέρι θα γίνεται πιο πλά. Αυτό δεν δηλαδή θα δηλαδή φορεθεί το έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι πιο κραγγιο, ποια το τράπεζα. Ποια, ποια ημερομηνία αλλάζουμε. Νομίζω μετά τι 20 Ιουνίου, δηλαδή πάμε τον ανάδρομο. Και γίνεται βύσιμο fade το κεντρικό. Ναι, ναι, ναι, και θα πέσει πιο πάλι χρώματα που θα φορεθεί, όπω είναι και το Νέο Γαλλικό στον είχε αν το έχει μάθει. Oh, πέσω, ε, δεν είναι το πας, <laughs> δηλαδή, δηλαδή γίνονται πράγματα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ε, εντάξει, το νέο γαλλικό έρχεται ξανά στι μόδα τον Ιαπων. όλα αυτά είναι συνεργάτη από την ναι. Κοίτα, με ξεσήκωσε το κραγιόν τη Όλγας Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία, πολιτικά διάφορα. Ο Τσίπρας είπε εδώ ότι μέχρι τι τρει ξενυχτούσε και τέσσερι. Φαντάζεσαι τώρα να με τα λύσεις. θέματα που είχε η χώρα. Πήγε καλά το ξενύχτη. Ε, καλά πήγε. Δεν υπήρχε η Καλά πήγε. Ναι. Ωραία, φαντάζεσαι τώρα που έρχονται στο νου κάτι στελέχη του Τζου ΣΥΡΙΖΑ να ξενυχτούν τρει η ώρα στο μαξί Φλαμπουράρι, <laughs> καρανίκα. Γέρατο, Τσίπρα, γέρατο, το... γέρατο, δεν, δεν. ο Τζανακόπουλος! <φου> Και όλοι αυτοί για το Έλα, καλό τη χώρα. Ανάποδη, μια τελευταία και πάμε και για υπερβολέ. Για ναι. το καλό τη χώρα. Και να τα αποτελέσματα. Πήγαν όλα πολύ καλά. Πολύ! Και δεν το εκτίμησε αυτό ο αγάριστο έξω λαό και έβγαλε τον άλλον που όχι τώρα. Με πτήση ικανό. και ο άλλο. Γιατί ήρθε από Γερμανία και βρέθηκε στην Κότο πρώτη Το έχει κάνει ποτέ αυτό. Από Γερμανιακό. Μόνο αν είχε πτήσει. Απευθεία. Δεν μου έχει τύχει. Όχι, μόνο αν είχε δικό αεροσκάφο. Ναι, αν είχα δικό μου. Τα πάντα. Πα όπου θε και μαζί με τη γραμμή. Ποιας γραμμής. θα πηγαίνει σε business. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλο είναι ένα Τσίπρα γιατί είναι αριστερό κόμμα και πρέπει να το ξαναθυμηθούμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει γίνει ένα κόμμα 170.000 μελών και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας σε όλη την Ευρώπη και όταν λέω αριστερά συμπεριλαμβάνω και τη σοσιαλδημοκρατία. Μπράβο yeah. Πέστε, η και η Σοσιαλδημοκρατία μαζί και θυμάμαι το Πασόκ το 81 που βρίζαν τη Σοσιαλδημοκρατία και δεν ήθελε να ενταχθεί στη Σοσιαλιστική Διεθνή ο Ανδρέας Παπανδρέου γιατί το θεωρούσε δεξιόμορφο με όλο αυτό, συστημικό. Και εμεί έλεγε δεν είμαστε σοσιαλδημοκράτε, είμαστε σοσιαλιστέ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει στην πορεία. Μπήκε το Πασόκ με πρόεδρο το γιο του τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Βέβαια, στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Μπορεί να παίζουν bridge. Όλοι τους... αυτοί είναι δεξιοί και εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερα μέτρα. Θάτσερ, όλοι αυτοί. Δεν οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπανάνε αριστεροί αυτού του τύπου. Δεν είναι δεξί, δεν άκρο δεξί Οικονομικά εφαρμόζουν το manual τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ίδιο για όλες τις χώρες και απαράλλαχτο. Όλα τα άλλα είναι παπατζηλίκια για το λαό να μπορεί να Μα για τις έτσι είναι σαν σαν να, λες για στάσους, σαν να λες ότι είναι ε, είναι να Πριν έρθω εδώ το πρωί, πέρασα από το Μουσείο Εθνική Αντίσταση στην Ηλιούπολη γιατί εκεί έγινε η τελετή αποχαιρετισμού τη Ελένη Βουλγάρη Γκολέμα. Το είπαμε και προχθέ, για όσου δεν ακούσανε, έφυγε από τη ζωή προχθέ. Είναι η πρωταγωνίστρια, η κανονική τη ταινία Πέτρινα Χρόνια. Από, από, εκεί από εκεί εμπνεύστηκε ο, ο Παντελή Βουλγαρή. Δεν έπαιζε την ταινία. Όχι, αλλά δεν είναι, έπαιζε. Εδώ υπάρχει και από την ιστορία της... Καταλάβουμε. Της... Μαζί της... με τον σύντροφό τη, τον Μπάμπη. Στα πέτρινα χρόνια τη αντίσταση, μετά των διώξεων της τη παρανομία, φυλακίστηκε στα χρόνια τη Χούντα, ήταν και έγκυο. Γέννησε το πρώτο τη παιδί, το Μίλτο, μέσα στην φυλακή. Το μεγάλωσε μέσα στη φυλακή. Τα δείχνει όλα αυτά και η ταινία, πολύ παραστατικά και πολύ ωραία, με τη Θέμη Δαμπαζάκα και τον Κατάληφό. Οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές εδώ η μουσχίνη του Σπανουδάκη και το κλαρίνο του Σαλέα. Ο Μίλτος ο γιο του πάντρεψε όταν χρόνων. Θέλανε ένα κουμπάρο, δεν βρίσκανε στη φυλακή. Του βάλουν μια καρέκλα, ανέβηκε, του γύρισε τα στέφανα, έγινε ο γιο του και κουμπάρο και ήταν ένα δείγμα όλων αυτών των ανθρώπων. Οι ζωέ του έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρωί εκεί ήταν ο Δημήτρη Κουτσούμπα, ήταν μέλη του πολιτικού γραφείου του Κουκουέ. ήταν ο Παντελή Βούλγαρη, είχε έρθει, ήταν ο Σπύρος Καλβατζή από το Σύνδεσμο Εξοριστέτων Φυλακιστέντων περίοδου 67-74. Αρκετοί κάτοικοι τη Ελένη. Βούλγαροι, ήταν τα δύο παιδιά βεβαίω, ο Μίλτο και ο Κώστας πέρασε κι εγώ λίγο, δεν μπορούσα να μείνω περισσότερο, δεν παρακολούθησα την τελετή, γιατί έπρεπε να έρθω εδώ. Έγινε 11 η ώρα, 11 και ξεκίνησε. Εμεί εδώ πρέπει να είμαστε από τα χαράματα, υποτίθεται. Και ε, σκεφτόμουν πόσο ωραίο είναι αυτό. Κόκκινε σημαίε παντού, mm -hmm. σφυροδρέπανα παντού και κόκκινα λουλούδια παντού. Είναι ωραίο, αφού ονέζησε με το κόκκινο, να τελειώνει και ζωή σου με στα κόκκινα. Όλα κόκκινα ήταν. Και είχε και ένα ωραίο αεράκι κτλ. κτλ. Και ήταν πολύ έτσι, όμορφα. Και είναι, είναι όμορφε οι ζωέ όλων αυτών όταν τι βλέπουμε εμεί ω ταινία. Προφανώ ήταν ζούσαν οι άνθρωποι φυλακισμένοι με το κυνήγι του θανάτου, των το βασανιστηρίων, το το Όχι, όχι. Ότι σε, έχει ζήσει αυτή η γυναίκα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά εμεί εδώ έχουμε το δικαίωμα και την δυνατότητα με την ψυχραιμία να το φτιάξουμε ω ταινία στο μυαλό μα. Εντάξει. Ναι. Και με έναν τρόπο να το. θαυμάσουμε και να το ζηλέψουμε και να το, το καμαρώσουμε να το που το έκανε κάποιος άλλος και που το άντεξε τελικά γιατί τώρα πόσο πέ, πέθανε μεγάλη, πέρα, μεγάλη, πέθανε, μεγάλη πέθανε, Τώρα το 36 80 γεννηθεί το, το 36 και γεννηθεί οπότε ε, είναι αυτό έτσι, ένα, ένα σωρός προβληματισμό. εγώ είχα επειδή ήταν και λίγο πολλοί άνθρωποι μέναν εκεί Ε, ήμουν και συμμαθητής με τον γιο Στο Ολίκιο Το μεγάλο, το Μίλτο, ναι. Ε, είχα την, ε, όχι μόνο αυτούς Και άλλους παλιούς που ήταν στο βουνό Γιατί υπάρχουν και άλλες ιστορίες Την ιστορία των συγκεκριμένων τη μάθαμε από την ταινία Υπάρχουν ε, χιλιάδες ιστορίες Κάθε ένας από αυτούς που ήταν στο βουνό Στην εξορία Και έμεινε Δηλαδή τούτη είχε να ζήσει Αντάρτικο, κακουχίες, αντάρτικο, εμφύλιος Διώξεις, εξωρία, παρανομία, σύλληψη, ξανά σύλληψη, φυλακή, απελευθέρωση, ξανά, ξανά, ξανά, μέχρι το 1974. Για πάνω από 30-35 χρόνια της ζωής τους, πολλοί άνθρωποι τα έζησαν έτσι. Θα μπορούσαν να τα είχαν κάνει πέρα όλα αυτά και να ζούσαν κανονικά. Πολλά από αυτά. Θα, Θα μπορούσαν, μπορούσαν ήταν και μια... μέσα στις φυλακές οι να είχαν υπογράψει δήλωση. Όχι. Το είπε αυτό και η Ελένη Βουλγαρή σε μια από τις της. Με Αλλά δεν θα ήταν αυτοί που είναι. Είχανε... Μα το μεγαλύτερο. αυτοί αυτούς. που ήταν και αυτό. Δηλαδή, σκέψουν μετά την υπόλοιπη ζωή. Τα υπόλοιπα εντάξει, 30 χρόνια. Τα υπόλοιπα 50 χρόνια σκέψουν τη ζωή αυτή. Το επόμενο πεντάλεπτο. Το επόμενο πεντάλεπτο, Έχει τα επόμενα 50 χρόνια. Το επόμενο πεντάλεπτο. Αν ήσουν δηλωσίε. Αν ήσουν δηλωσίε. Υπήρχαν και τέτοιοι που δήλωσαν. Σίγουρα θα ανθρώπινο, Το οποίο και αυτό μπορεί να μην το άντεξε, Να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλλα. Αλλά και αυτοί που θα είναι και Οπότε αυτή τη δήλωση της ε, Ελένης ε, Βουλγαρή Γκολέμα, για την μη υπογραφή την έχουμε βάλει μέσα σε αυτό. «Κυρία βουλγαρί, ένα πράγμα θα σας πω. Ο άντρας σας είναι έξω. Ε, το παιδί σου είναι έξω. Κάνε μια, μια υπογραφή. Πες ένα ναι έτσι με το κεφάλι και θα σε βγάλουμε. Θα σε αποφυλακίσουμε». Και τότε του λέω και να δεις. Τέτοιο πράγμα δεν περιμένετε από μένα». «Όχι». Κοντά 8 χρόνια που έχω καθίσει μέσα, αλλά τόσο να καθίσω δεν πρόκειται να βγω έξω με αυτόν τον τρόπο που θέλετε εσείς. Θέλω να δω το παιδί μου με ψηλά το κεφάλι, να, μην, να το κοιτάζω και να μην τρέπομαι Για τον άντρα Εγώ εξελέγγυνες αυτές τις εκλογές Από την Κάλπη Και τη συμμετοχή 150.000 ανθρώπων Εκ των οποίων 110.000 είναι νέα μέλη Ενεγράφησαν νέα μέλη τη βέρα της Κάλπης Και εξελέγγυν με ένα ποσοστό Πάνω από 99% Άρα δεν καταλαβαίνω Τι νόημα και τι αξία έχει κάποιοι Να συγκροτούν τάση Αυτό επονομαζόμενοι ω προεδρικοί Η αλλά τι είναι λοιπόν ε, Είπε πάνω από 99% Ποιοι α, είναι αυτοί που δεν ψήφισαν τσίπωνα Ποιοι είναι αυτοί, ο Τσακαλώτο, κάνα δύο. Καλά, ναι, αυτοί εντάξει. Ο Σκουρλέτη. Τα ξέρω αυτά τώρα. Ναι, τώρα, μιζέργες ζέργε τώρα. Η Αχτσόλου, γιατί μπορεί να του πριονίζει, δεν ξέρω, actual, Λες, η Αχτσόλου ή έφυγε. Ναι, ναι, ξέρω... η επόμενη. Έγινε αυτό. Μπορεί να αναλάβει και σύντομα. Για να μην έχει να λέει 100. Δεν είναι το στο υπονοούμενο. Ωπα, γιατί τι έχουμε. Τίποτα. Α, εκλογές, Όχι, εκλογέ και. Α, μετά τις κυβέρνηση. και μετά την <laughs> κυβέρνηση άρα εννοεί, γιατί με... άμα χάσει ένα Πρωθυπουργό, τις επόμενες ναι. εκλογές ναι. Ε, θα πάρει θα κάνει ε, ναι έτσι Εντάξει. γίνεται σε αυτά τα πράγματα εδώ που πάνω από 59% και υπάρχει μια συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν τάσεις. είχε άλλο υποψήφιο ναι. και είναι πάνω από 99% δεν είναι 100% Τι γκάφα έκαναν αυτοί που δεν βγήκε 100% του ποσοστό. Σταυρό σαν κάτι άλλο. Είχε διπλό σταυρό, δεν ήταν μόνο σταυρία. Ήθελε σταυρό, ήταν λευκό, ήταν άκυρο. Του έπεσε δάκρυ πάνω στο τέτοιο. Εκείνη και έβρεξε το Το και αυτοί με κραγιόν Και έμεινε το κρατήριο, το έκαναν άκυρο. Το yeah, γιατί να με κραγιόν κατάλαβο. είναι αυτό που θέλει είναι. Έτσι κι αλλιώ αυτόγραφα ήταν και τα άλλα. <σχελίου> <σχελίου> πέρα από αυτά τα πολλή ώρα που λέμε εμεί εδώ, θυμάμαι πάντα σε μια ιδεολογική διαπάλη παλιών εποχών, 15-20 χρόνια πριν, κομμουνιστών και αναθεωρητών, δηλαδή οπορτουνιστών του ευρύτερου χώρου τη αριστερά, του ευρωκομμουνισμού και του κομμουνισμού. Κουκουέ, ΕΑΡ. Ε, αυτές, right. Αυτά τα δύο τα μέτωπα. Ένα από τα βασικά θέματα που λέγανε τη ανανεωτική αριστερά είναι ότι να εμεί είστε ένα συγκεντρωτικό κόμμα, λέγανε προ το Κουκουέ, γιατί έχετε μια άποψη, την αποφασίζετε και βγαίνετε μετά και την υλοποιείτε. Ενώ εμεί από εδώ έχουμε τάσει, έχουμε γνώμε, έχουμε ιδεολογική αντιπαράθεση. Το παρουσίαζαν αυτό, ήταν το βασικό ατού. Και μάλιστα πολλοί λέγανε δεν θέλω το μονολυθικό του Κουκουέ, θα πάω από εδώ. Κάποιο που κινείται σε αυτό το χώρο. Καταργούν τι τάσει τώρα. Πάνικοι τάσει. Δεν θέλει ο Τσιπραστάση. Εντάξει. Όχι εντάξει. Το είπε το εδώ. Είπε το είπαμε προηγουμένω. Το βάλαμε. Θα το ακούσουμε και τώρα. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από την κακώ εννοούμενη δημοκρατία. Διότι η δημοκρατία είναι αξία και ο πλουραλισμό. Mm -hmm. Αλλά ορισμένε φορέ υπάρχει και μια στρεβλή λειτουργία. Η να, τα, οι να, τάσεις να, λοιπόν να... πρέπει να είναι ρεύματα ιδεών mm -hmm. Πρέπει να αναδιατάσσονται, mm -hmm. να μετασχηματίζονται, να ανασυνθέτονται Και όταν ένα κόμμα πλουραλιστικό, με πλειοψηφίες και μειοψηφίε, Παίρνει όμως δημοκρατικά μια απόφαση Την επόμενη μέρα την απόφαση αυτή την υλοποιεί Και από τον πρώτο έως τον τελευταίο Τα λόγια α, μου έρχεσαι. Σε... Εντάξει, βέβαια με τις τάσει έγινε η κυβέρνηση. Τώρα φοβάμαι τη συρρήγνωση. Τώρα θα γίνει με τις στάσεις. Α, <laughs> <Ε>, καμασόντρα. <laughs> <τι ήταν. laughs> Βάλε ό,τι στάση, <laughs> στάση θες. Θέλω να πω ωραία όλα αυτά τα... Και για ένα η αναζήτηση της ανανέωσης. <laughs> Πάντα θυμάμαι αυτό ο χώρο, διαχρονικά και δεν τα έχω προλάβει, τα διαβάζω κιόλα. Ψάχνουν το καινούριο, πάντα. Το καινούριο στην αριστερά. Ε, δεν κάθεται το αυτό. Και, το καινούριο, δεν χορταριάζει. Μια, μια ατέλειωτη αναζήτηση του καινούριου και ποτέ δεν έρχεται. Και όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει με τι ιδέε σου, έκανε αυτά που κάνανε και το οι παλιό. άλλοι. Έκανε το παλιό. Το πιο αλωνών, παλιό, παλιό, παλιό έκανε. Το πιο παλιό. Τώρα λέει δεν θα είναι έτσι τη δεύτερη φορά. Τι θα είναι, τώρα δεν μάθανε. Ξέρω, δεν ξέρω. Α έρθει η δεύτερη φορά και βλέπουμε τι θα είναι η δεύτερη. Ό,τι θέλει ο λαό. Και τέλο πάντων, α έρθει. Γιατί να μην έρθει. Α έρθει, γιατί να μην έρθει. Να δούμε και κάτι διαφορετικό. Κόστο με την ακροδεξίλα. Ναι. Και τη σαπίλα. Απειλές... Είπε ακροδεξίλα. Βεβαίω, Μια πολύ νορμάλ πρόταση. Ποιο. Νορμάλ normal... mm. πρόταση. Ποιο θα μπορεί να ακολουθεί μετά από αυτό, Μπογδάνο. Όχι. Και θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα: Να καταλάβετε, σε κάτω ζούμε εδώ και δεκαετίε. Η Τουρκία ξέρετε ότι αλλάζει όνομα. Ναι, γιατί. Γαλοπούλα. Ναι, το κάνει η Τουρκία. Και εμεί ζούμε στην Ελλάδα που έχουμε. Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο. Σούλα, τώρα εγώ. Χαϊδάρι, Σπάτα. Ονόματα μη ελληνικά. Αυτή είναι η διαφορά μα. Δηλαδή, πώ θα λέμε το Χαϊδάρι, Θα το αλλάξουμε. Τα Σπάτα, πώ θα τα πούμε. Τι θυμίζει το Χαϊδάρι. Καλά, η Τουρκία θυμίζει γαλοπούλα. Είναι και λίγο αγράμματο το Χαϊδάρι. Τα Σπάτα είναι αλβανικό, είναι ο μπουα Σπάτα. Όπω ο Λιόπεση, όπω ο Μαλακάσας. Ήταν αρβανίτες όλοι αυτοί και δώσαν τα τοπονίμια. Αλλά πέρα από αυτό. Ο Μαλακάσας το έδωσε σε όλη την Ελλάδα. <σκολληλή> <σκολληλή> <σκολληλή> <ναι>, Χωρί το σάς. Με βγαίνει. Με Με Με δικό Ναι, ο ναι, ναι, δικό Τι προτείνει εδώ βελώπους, να αλλάξουμε όλα τα τουρκικά ονόματα. Ξεκινάω, θα σου λέω και θα μου λε. Έχουμε να αλλάξουμε τα φυτά. Το γιαούρτι. γιαούρτι είναι τουρκική λέξη. Πώ να τη Για το γιαούρτι. Ναι. Δεν έχει. Το π, καζάνι. Αυτό μ... να τα αλλάξουμε. Να τα αλλάξουν. Καζέ, εδώ οι άλλοι αλλάξαν με... γιατί μεγαλοπούλα. Κατσαρόλα, μεγάλα. Το καρπούζι. Και το καρπούζι είναι το τουρκικό. τουρκικό. Πού βγήκε το βέβαια. Το καπάκι. Στο καπάκι που λέμε. Πόμα. Πόμα, γι' αυτό βρήκε. Το καρπούζι δεν βρήκε. Πώ να το πούμε το πράγμα. Σουίτ μέλλον. Ah, το Γιατί sweet μέλλον όμω. Μέλλον, ξέρω εγώ. Ah. <laughs> μέλλον με όμορφον. <όμικρο. laughs> <laughs> λοιπόν. Τα μελούμενα. Το κελεπούρι. Watermelon. Ε, το κελεπούρι. <laughs> ναι. Ε, μπορούμε να μην το λέμε. Ο κουβά. Όλα αυτά είναι τουρκικά. Πώ θα λέμε ο πήγα. Έχει χρυσό. Είναι διαβασμένο όπω βλέπει. Ah, okay. Πώ θα λέμε <laughs> πήγα <laughs> ο κουβά αν Ο Λεβέντης <laughs> Ο Βασίλη. Θα αλλάξουμε και τον Βασίλη Λεβέντη. Ε, όχι πια. Δεν το δέχομαι αυτό. Και τι θα λέμε αν πήγε Λεβέντη σε ροβόλαγε. Τι θα ροβολάει ο Λεβέντη. Θα δούμε. Πρόσεξε λίγο, η μπάμια. Ε, καλά, δεν τρώγονται κιόλα. Δεν εννοούσε αυτό. Το πουλιά. Θα αλλάξουμε και τα πουλιά μα, Τα Το μέγεθο δεν εννοώ τα δικά μου. από κάτι φίλους από το χωριό που τον Ο μπαμπάς, η μπογιά, το μπούτι. Το είναι αυτό το μπούτι. Το ντουλάπ, το ρουσφέτι. Το ρουσφέτι δεν Όχι, είναι Πρέπει να με το το και λέει ότι... Ε, βάλτε πατσατσίδικα, να γίνει πατσά <laughs> Εντάξει, με την κυρία. Δώσουμε λίγη, πάλι διαφημίσεις. <laughs> Θα Θα χρόνο <laughs> Μετά από αυτό θέλω χρόνο. Έχουμε και σε εξέλιξη τελετέ στο Μπάκιχαμ. Ε, είναι το Ιωβιλέο, το, το πλατινό. Η βασίλισσα Αλυσάβη την γιορτάζει τα 70 χρόνια στο θρόνο. 70 χρόνια βασιλιά. Καλά, Καλά είναι. Και πια πρέπει να βγει. Εντάξει, νομίζω που να είναι. Δικαιούται, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα. Ναι, και έχει δουλέψει και αυτή πολύ σκληρά. Έχει δουλέψει και αυτή, δεν είναι και λίγο να έχει την ευθύνη σου αυτό. Τι ευθύνη, δεν έχει ευθύνη. Να ξέρει Η βασική να ξέρει Γιατί έτσι ο κανένα αφήνει καινά. Το σερεαλ το στο Netflix που δείχνει τη ζωή τη βασιλική οικογένεια. Το στέμα. Το στέμα ε, δείχνει κάτι κουραστικέ μέρε τη βασιλική οικογένεια και εκείνε. Δίνονται όλοι, όλοι μαζί εντωμεταξύ πάνε. Πάνε, βαίνουν στο άλογο, πάνε όχι, πιάσουν όχι, όχι, πάπιες, όχι, όχι, να πιάσουν πάπια, κυνηγήσουν τα όρια. Αυτά είναι ευχάριστα. Θα σου πω το δυσάρεστο. Δίνονται. Φοράνε ειδική στολή. Ναι. Κάτι γαλότσε, κάτι αδιάβροχα. Και ξεβλώνουν του βάθρου. <laughs> <laughs> <laughs> Η στολή είναι για κάτι τέτοιο. Α. Και πάνε για καρτέρι. Και κάθονται είπα από είπα το πρωί. Γιατί για, για καρτέρι. Α, κάθονται, για καρτέρι κάθονται. Περιμένουν να δουν το ελάφι να βγαίνει. Όχι, πάραντο θέλουν. Για να, τάρανδο, πιάσουν, okay. και... να βάλουν το κεφάλι στον okay, τοίχο. Και, και... Υπάρχει, Δεν έχω χειρότερο. Όσε φορέ έχω πάει για καρτέρι, κουράζομαι, φαντάζομαι. Να περιμένουμε να βγούμε. Να σα σκηνάκια στο στρατό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση. κάνει. Το καρτέρι Κοιτά το καρτέρι, υπάρχει και κοιτά. Αυτό δείχνει ταινία. Μπορεί να έχει τον διάμεσο να κάνουν κάτι άλλο, Τι να, να κάνουν καθλοπαιδεί. Να... Τίποτα δεν κάνουμε, να γιατί κάνουν. Για να κάνει το... να... φασαρία και θα φύγει Ούτε το. Όχι, δεν τρω τίποτα. Ούτε παριζάκι. Μα δεν θα έχει. φύγει ο τάραντ. Όλοι θα είναι στο καρτέρι, δεν Και κοιτάνε. μετά του δείχνει που γυρίζουν από το καρτέρι, <laughs> κουρασμένοι κατάκοποι να φάνε. Όλο αυτό και να κρεμάσει το παλαιτό στα κέρατα. Για να βάλει κάτι πάνω από το τζάκι. Ναι, κουμπάξ. Και, και yeah. εμεί έχουμε τζάκια, δεν έχουμε yeah. να yeah. πάροδο από πάνω. Και να περιμένουμε και τόσε ώρε. Βάζουμε, ένα ρολόι, να τελειώνουμε. Έχουμε δουλειέ. Δεν έχουμε δουλειέ. Δεν προλαβαίνουμε τα τορινά, Θα πάμε στο καρτέρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω πολύ ευχάριστα νέα από την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού. Τι έχουμε. Ε, εγώ, σαν χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά, κάτω θυμάμαι κάθε υπουργό. σου κάνουμε το βλαδινένιο <laughs> Το Ναι, Με τέτοιε παρελάσει Ναι, ναι, βέβαια. <laughs> κάθε υπουργό κοινωνικών που λεγόταν παλιά και, και, και εργασία να λέει ότι οι θα αποδοθούν σε Θυμάμαι και το ρέπα παλιά, ωραία πάσα επιπλέον. Ωραία, νόμιζα, το... γιατί και, και ορέμο θα πέφτουν. Και λέγανε σε δύο μήνε θα βγαίνουν. Ποτέ δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Ε, τώρα όμω θα γίνει αυτό. Πού το ξέρουν, θα... Το, ξέρουμε, ποιος το είπα, γιατί όμω θα γίνει αυτό. Α, να ακούσει για να μάθει πώ προχωράει η κυβέρνηση. Πέρσι, α πούμε, πάνω κάτω τέτοιο καιρό, λίγο πριν, είχαμε 150 περίπου χιλιάδε συντάξει. Ο στόχος μας είναι να, ναι, να καθαρίσουμε το πράγμα μέχρι το καλοκαίρι. Σε αυτό μας βοηθάνε νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε παραπάνω τώρα πια 3.000 κομπιούτερ. Μπράβο! Έχουμε ένα ηλεκτρονικό πύργο ελέγχου και βλέπουμε ε, τι κάνει κάθε εισηγητής. Ο κύριος Τάδε βγάζει συντάξεις, ο κύριος Δίνα δεν βγάζει. Την γιατί, παραγωγικότητα δεν Γιατί δεν βγάζει. Δε δε δε δε δε δε δε δε ναι, το παραγωγηθούμε. Νέα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας έχουμε παραπάνω τώρα πια 3.000 κομπιούτερ. Και αριθμού. Κομπιούτερ. <laughs> τα κομπιούτερ. Τελείωσε. 2022 και πήρανε κομπιούτερ από 3.000 Τρει όχι ένα-δυο. Όχι, όχι. Και θα βγουν τώρα κάθε συνταξιούχος θα έχει κομπιούτερ. Πες μου ότι πήρανε και κινητά τηλέφωνα τελευταία γενιάς Σμαρτ. Βέβαια δεν είπε, φαντάζομαι, ναι. Δεν είπαν έχουν και ποντίκια τα κομπιούτερ. Πιάσανε δεν δεν, είχε. Είχε, δεν, είχε, <laughs> κομπιού, δεν <laughs> είχε ποντίκια. Το την να Δηλαδή βγαίνει και λέει Υπουργό το 2022 ότι έχουμε κομπιούτερ και άρα θα γίνεται καλύτερη δουλειά. Πες μου, με τώρα, τώρα, ναι, το με τώρα. Πες μου ότι είχε και, και ίντερνετ, <laughs> τους φέρανε δίκτυο, <laughs> πέρασε από τη δημοσιά. Δηλαδή κομμωδία χώρα, έχουν κυβερνήσει 500 Υπουργοί. Εξυγχρονίζεται αν έχουν φύγει δισεκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν λέω για αυτού και τους προηγούμενους και τους προ και τους προ και τους προ. Το να δουλεύει ένας, να είναι όλα μέσα, τα ένσημά του, να πατάει ένα κουμπί να τα βλέπει και να ξέρει θα βγει την τάδε του μήνα και θα πάρει τόσα. Δεν, δεν, το μετά, δεν το έχουν καταφέρει. Ακόμα 2022. Και καμαρώνει ο άλλο που έχει κομπιούτερ. Βάλαμε τα κομπιούτερ. Σε 20 χρόνια να κάνω και καμιά γερή σύνδεση. Να μην είναι αυτό το dial-up <laughs> που σηκώνει το τηλέφωνο <laughs> η μάνα και ακούει <laughs> να καλή. Δεν σου κόβει τη σύνδεση. Όχι, κλείστε το τηλέφωνο. <laughs> ναι. το Συγγνώμη, δεν θα βγει η σύνταξη του κυρίου, κλείστε το τηλέφωνο. <laughs> <laughs> <laughs> το τηλέφωνο. <laughs> Τι έχει περάσει και εσύ. Σήκωνε η μάνα α, το τηλέφωνο όταν ήσουν στο ίντερνετ. Ναι, βέβαια. Και με να το ποντίκι και άλλο. το έχει το τιμώνι. οκ. Ο κύριος Χατζητάκης λοιπόν, αφού είπε αυτά και είναι πολύ ευχάριστα νέα ότι εξυγχρονιζόμεθα, μετά μίλησε για, το, για τα, τον κατώτατο μισθό. Θα σας έλεγα ότι τώρα πια η χώρα και με τα 50 ευρώ που δόθηκαν από 1 η Μαΐου και με την προηγούμενη αύξηση, τη μικρή 2% που είχε δοθεί νωρίτερα, είναι στις 22 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουν κατώτατο μισθό, 5 δεν έχουν το θεσμό καθόλου. στις 22 χώρες είμαστε ένατη πάνω ας πούμε από την Πορτογαλία πια στην οποία, την οποία η αντιπολίτευση αναφέρεται πάρα πολύ συχνά Ένατη χώρα στον κατώτατο μισθό έχουμε γίνει <Ρι> περάσαμε και την Πορτογαλία <σχελιστή> <σχελιστή> χλίδες <σχελιστή> <σχελιστή> <σχελιστή> α, λε, α, λε, Αυτό είναι... Συνολοκατώτατο ή αναφερέ του φόρου και εδώ πάλι πάμε σε καλή θέση. <laughs> <laughs> Αυτή είναι μια βλακή <laughs> σύγχυση <laughs> που κάνουν όλοι. Γιατί δεν έχει καμία απολύτω σημασία αν είσαι ένατη, πρώτη ή δέκατη χώρα. Έχει σημασία και τη, τα υπόλοιπα προϊόντα στη είναι ο λαό που κρατούμε τελικά. Δηλαδή λέει ο άλλο παίρνει στο Λουξεμβούργο 1800 και εμεί εδώ ο κατώτατο είναι 700. Ναι, αν τα 1800 σου φτάνουν μόνο για ένα ψωμί, λέω εγώ, είναι λίγο. Ναι. Αν με τα 1800 κάνει τα πάντα και σου 800, είναι πάρα πολύ. Στην Ελλάδα με τα 700. Μπαίνει μέσα με το τίποτα. καλημέρα. Δηλαδή δεν πανά Είναι το, το νίκη που βρίσκει, είναι φτωχό. Είναι το νίκη, δεν πρέπει να φα. Δεν πρέπει να βάλει μια βενζίνη να πα από εδώ εκεί. Ά, Α τα το παραλείπουμε αυτό, Α, και εμεί. Και σκύμ. είμαστε η ένατη χώρα. Πε δεν τρώ. Που... Δεν τρώ. Δεν, δεν, δεν βάζει ρεύμα, δεν βάζει βενζίνη. Τι κάνει τότε. Έχει σπίτι νοικιάσει. Ωραία, μπράβο. Κάτσε μέσα και περίμενε. Θυμάσαι μια προεκλογική δέσμευση του κυριακού Μιτζωτάκη σε σχέση με τα νεοδημοκρατικά ποια ήταν. Θα μειώσει τα χρέη Τι, το του κόμματο. Βέβαια, τα έχει μειώσει, τα έχει. Δεν ήταν αυτό στο μηδέν. Και ξαναρχίσουμε. Δεν υπάρχει στο ηχητικό. Χθε βγήκε ένα ισολογισμό. Εντάξει. 380 εκατομμύρια, α πούμε. 3,91. Εντάξει. Και άλλα 3,91 δεν πέρυσι, ήταν. 380, η... ήταν, πριν. 3, ήταν πέρυσι. ήταν ήταν, 3,91? 3,53 ήταν. Και έχουν αυξηθεί στα 3,91. Και παρέλαβε το 2017 στα 250. Δεν πάει για τζακ πότ αυτό, ε. Ναι, αλλά το βλέπω. Επειδή λέγανε ότι άμα νοικοκυρέψει τα του κόμματο, θα νοικοκυρέψει και τη χώρα. Ναι, ναι. Αυτό ναι. Και... Άρα, το ξέρει, άρα μπορεί. Κάτι, κάτι αισιόδοξο. Δεν πήγαν αυτά. Ε, οι τόκοι είναι κυφόροι. Κάτι αισιόδοξο. Τελειώσαμε μάλλον με αυτό και κάτι τελείω διαφορετικό. Αν σήμερα έγινε σφαγή στο κοντομάρι κάτω στην Κρήτη, 2 Ιουνίου του 1941, μετά τη μάχη τη Κρήτη, οι Γερμανοί ήθελαν να δώσουν ένα, Ναζί ένα μάθημα και στον κρητικό λαό, μπήκαν στο χωριό. Εκτέλησαν όλου του άντρε από 18 60 χρονών. Υπάρχουν και φωτογραφίε, είχαν διαλέξει οι φωτογράφοι. Υπάρχουν κάποιε συγκλονιστικέ φωτογραφίε που του μαζεύουν εκεί και του εκτελούν. Με αυτό το ηχητικό σα αποχαιρετούμε που είναι από τα, την εποχή εκείνη, μνήμε από την εποχή εκείνη. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Οι Γερμανοί πήραν του ανθρώπου από εδώ που εστεκότανε και του πήγανε σε εκείνε τι έννοιε. Και του σταματήσανε τρει σειρέ. Μετά μου φωνάζανε εμένα να φύγω. Και έφυγα από εδώ, μου βάζαν οι Γερμανοί στα πόδια. Σα πυροβολούσαν δηλαδή? Ναι, από εκεί. Εκεί που είναι το σύρμα. Από εκεί τη μεριά στεκόταν οι Γερμανοί και πυροβολούσαν τους αυτούς που έφυγε. Την ώρα εκείνη, ναι. από εκεί μου πέζαν εμένα, πούσαν οι σφαίρε στα πόδια μου και τράβηξα και πήγα στο γραφείο. αυτή Αυτοί? Ναι, ναι, ναι. Αυτοί μου φωνάζανε! Αμβούλα, γεια σου! <σοβούλαια> μετά μια με άκουσες μπαμ, εγώ μπατσέλεπα από το καντούλι που είπα και λέω μέσα μου. Τώρα γίνεται χαριτσίπολη Χριστό. Ντάκ, ντάκ, ντάκ, ντάκ, ντάκ, ντάκ. Ήταν μια ανθρωπό μου φριμάζα κρέματα και αίματα αφού ένα χαντάκι χωρίς το δρόμο την τότε εποχή και περνώντας τον γυρισμό μετά από το ψάξιμο. Τι ψάχναμε όλους να βρούμε τα δρόμο μας. Τι βρήκαμε. Ήταν δεν ολός Είχαμε γεμίσει αίματα Τα κεφάλια του είχαν, είχαν γίνει κομμάτια Τι μου λε. Τους περισσότερους του γνωρίσαμε από τα ρούχα Εγώ δηλαδή Ποιο είναι αυτό του λίγη πατέρα μου ο Αυτός είναι ο Ανδρέας του λέει, ο που Το που <Και>, e pospati s stigriti pospa e pospati s stigriti e Το ότι την έβρικε, Κέλλη έτσι αλλιεί τα παιδιά τη. Κέλλη έτσι αλλιεί τα παιδιά τη. Ε στα ξένα, ε πω στα ξένα, ε πω. πολέμουσανε. Ε, στα ξένα, ε, πώς nostina lavania pano e pano stina lavania e ma po ma palle po